Ιερό Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 2:11.2009. Στο όνομα του Πατρό και του Ικτωγίου του του Πνεύματο, Βασιλέ Φουράνη παράκλητο το πνεύμα τη αληθία που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή κορυβό, Έλεθε και σκίνουσον εν και καθάριο του νιμάζου Πά και ω ναυτέτα ψυχάσιμο. Θα συνεχίσουμε αυτά που αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές σχετικά με την εν ζωή και ιδιαίτερα σχετικά με την προσευχή. <Κι> Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχουμε περιφρονήσει την δύναμη της προσευχής και την αξία της στη ζωή μας και έχουμε υπερεκτιμήσει την εξωτερική πράξη και αυτό γιατί δεν έχουμε εσωτερική ζωή τέτοια που να την αξιολογήσουμε όπως πραγματικά αξίζει. Θα δούμε τώρα σήμερα το συσχετισμό του νου και της καρδιάς σε αυτή τη δικασία της αναφοράς μας προς τον Θεό. Θα δούμε επίσης, σύμφωνα με αυτά τα κείμενα των Πατέρων μας, την δύναμη της Θείας Χάριτος στη ζωή μας και την πραγματική αλλίωση που φέρνει στον εσωτερικό μας κόσμο. Αυτό που είναι ζητούμενο για κάθε άνθρωπο είναι η ένετης χαράς. Ο καθένας έχει την δική του ιδέα και αντίληψη το ότι είναι χαρά αυτό σημαίνει ότι η κάθε υπάρξη έχει ανάγκη την χαρά και αυτό τίθεται στόχος ζωής η χαρά που μπορεί να ονομαστεί και η ειρήνη η χαρά ή η ειρήνη αυτές οι δύο έννοιες στην ουσία περιέχουν κάτι βαθύτερο τη νίκη του θανάτου αυτό που δίνει χαρά πραγματική στην καρδιά και στην ειρήνη είναι η έννοια αυτής της παρουσίας του Θεού και της νίκης του θανάτου. Μέσα λοιπόν σε αυτά κρύβεται αυτό το πρόβλημα. Όσο ο άνθρωπος δεν προσεγγίζει αυτό το μυστήριο, αυτή την αγωνία, αυτή την αναζήτηση, τότε προσανατολίζεται σε άλλους δρόμους και προσπαθεί να βρει μια άλλη χαρά υποκατάστατο αυτοίς της όντως χαράς. Στην γραφή είναι έντονη η έννοια, είναι δυνατή η έννοια της, της, του λόγου για την άνοθεν ειρήνη και για την άνοθε γέννηση. Αν ο άνθρωπος λέει δεν γεννηθεί άνοθεν δεν μπορεί να κατανοήσει τα Θεία Νοήματα και να καταλάβει τον πλούτο του περιεχομένου τους γι' αυτό δεν είναι αρκετό στον άνθρωπο να είναι ευφυής για να μπορεί να αναλύσει μέσα στην συνείδησή του αυτές τις έννοιες γιατί ξεπερνούν αυτήν τη δύναμη του νου είναι λέει εδώ ανάγκη να στρέψετε την ενέργεια του νόου σας από τις κεφαλής εις στην καρδία σας. Όταν έχετε τον ολογισμόν περί του Θεού εντός της κεφαλής είναι αυσάν ο Θεός να ευρίσκεται εκτός ισοδυναμίδε τούτο με εξωτερική εργασία. Αν δηλαδή για μας ο λογισμό περί του Θεού εξαντλείται, λέει, εντός της κεφαλής δηλαδή διανοητικά μόνο είναι, λέει, σαν να κάνουμε εξωτερική εργασία και σαν να βρισκόμαστε εκτός του Θεού μακριά, δηλαδή, από τον Θεό άρα εδώ τι θέλει να πει δεν πρέπει να μελετήσουμε δεν πρέπει να συζητήσουμε δεν πρέπει να ακούσουμε δεν πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά, λοιπόν, αν τα κάνουμε και μείνουμε σε αυτά και αναλύσουμε τα περί του Θεού και θεολογήσουμε ακαδημαϊκά αυτό το πράγμα μας φέρνει μακριά από τον Θεό και είμαστε τεκτός Θεού και είναι αυτή εξωτερική εργασία. Εάν αυτό δεν προχωρήσει στον χώρο της καρδιάς μας άλλο λοιπόν η θεωρητική γνώση και άλλο βιωματική γνώση ο άνθρωπος που απλώς θεωρητικά συζητά και αναλύει είναι σαν άνθρωπος χωρίς εσωτερική δύναμη και χωρίς ανδρείων φρόνημα και είναι σαν άνθρωπος ασταθής ο άνθρωπος που έχει βιώμα εμπειρία της χάριτος του Θεού που βιωματικά ζει αυτά τα πράγματα γεύεται αυτά τα πράγματα αυτές τις αλήθειες είναι σταθερός άνθρωπος που έχει ρίζες η ζωή του και είναι ανδρείος. Εφόσον λέει όμως εσείς ευρίσκεστε το νου, τον νου ή στον εγκέφαλον, οι κακοί διαλογισμοί σας δεν θα καταπαύσουν και διαρκώς θα συνοστίζονται εντός σας ως εικόνοπε την εποχή του θέρους. Δηλαδή οι λογισμοί διάφοροι έχουν δύναμη μέσα μας. Αυτό που τους εμποδίζει είναι μία αποκάλυψη άλλης ζωής, άλλης χάριτος, άλλης εστασιάς, άλλης θέρμης, που αυτή η θέρμη της καρδιάς πληρεί, γεμίζει την καρδιά μας και μας είναι αδιάφορα τα υπόλοιπα. Αποκτούν δύναμη οι λογισμοί κάθε μορφής εφόσον δεν είναι καλυμμένη η καρδιά μας εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένη η καρδιά μας αν η καρδιά έχει χαρά δεν έχει δύναμη ο λογισμό. πότε αποκτά δύναμη όταν είναι κενή, άδεια η καρδιά μας δεν έχει περιεχόμενο δεν έχει ζωή, δεν έχει χαρά αυτή η έλλειψη λοιπόν της καρδιάς μας αυτή η ενοχή της έλλειψης αυτό το κενό που έχουμε προσπαθούμε να το λύσουμε Κυψώνουμε τους λογισμούς, προσπαθούμε να εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε, να υποκαταστήσουμε. Να δούμε τι συμβαίνει, θεωρώντας πως ο λόγος που θα μας λύσει και ο τρόπος που θα μας λύσει το κενό αυτό είναι η δύναμη του νου μας. Το να σκεφτούμε, να συγκρίνουμε, να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων. Έχουμε απορίες λέμε, πρέπει να μας λυθούν, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Όλα τα συμπέρασματα να βγάλουμε και όλες τις λύσεις να βρούμε και όλες τις απαντήσεις δεν θα αναπαυτούμε αν δεν πληρωθεί η καρδιά μας. Αυτό το, αυτή λοιπόν η έλλειψη της καρδιά μας, η απουσία της παρουσίας και της ζεστασιάς είναι που δίνει δύναμη στο λογισμό, που δίνει δύναμη στις σκέψεις. Ποιος άνθρωπος έχει λογισμούς, αυτός και ψυχολογικά ακόμα. Αυτός που δεν είναι καλά ψυχολογικά, που δεν είναι καλυμμένο συναισθηματικά. Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλυμμένο συναισθηματικά γεμίζει λογισμούς. Προσπαθεί να υψώσει τους λογισμούς ως άμυνα του ψυχικού του κενού, του ψυχικού του τραύματος. Στην περίπτωση αυτήν η εντό της καρδίας και η καρδιακή μελέτη θα αποτελέσουν τα δύο πτερά προς Θείαν Ένωση ή εντός της καρδίας συγκέντρωσης. Να, αυτό που έχουμε ως πρόβλημα είναι η έλλειψη της συγκέντρωσης. Δεν είμαστε σε αυτόν. Αυτός ο όρος ελθόν σε εαυτόν είναι πολύ κεντρικός για να καταλάβουμε τα πράγματα. Λέει ο άσωτος Υιός, τι λέει όταν μετενόησε, ελθόν εις εαυτόν είμαι θα εκτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι απαραίτητο δεν γίνεται αλλιώς το να έλθουμε σε αυτό να πούμε μέσα στην καρδιά μας να δούμε τι γίνεται όχι με μια περιέργεια λογισμών αλλά με μια παραδοχή της κατάστασης μας και έκφρασης και εκδήλωσης των αναγκών και των απαιτήσεων της καρδιάς ο φόβος να αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά μας ερωτήματα ερωτήματα υπάρξεως της ζωής μας μας κάνει να απέχουμε από το μυστήριο και το γνώσις τη καρδιάς μας η δυσκολία δηλαδή να διαχειριστούμε το υπαρξιακό μας κενό η δυσκολία λοιπόν να δούμε την έλλειψή μας μας κάνει τι να μην ασχολούμαστε με την καρδιά μας και να υπερτροφούμε στην εξωτερική ενέργεια και πράξη που εξωτερική ενέργεια και πράξη αποτυπώνεται κυρίως στους λογισμούς στο διανοητικό μέρος την ανάλυση όλων των πραγμάτων όσων δεν αγγίζουν το βαθύτερο είναι μας, το κέντρο της μας την καρδιά μας όσο όμως ο άνθρωπος δεν αγγίζει το κέντρο της υπάρξεώς στην καρδιά του, αρρωσταίνει και πνευματικά και ψυχικά αλλά και σωματικά. Όσο δηλαδή δεν προστατεύουμε δεν ασχολούμε θα με τις απαιτήσει της καρδιάς μας. Συνεχίζει και λέει παρακάτω, θυμούμε που που εγγράφατε άλλοτε ότι από την εντατική προσοχή έχετε πονοκέφαλο. Προσοχή στη διάρκεια δηλαδή, της προσευχής. Ναι, αφού εργάζεστε μόνο διά το εγκεφάλου θα συμβαίνει τούτο. Εάν όμω όμως κατέλθετε στην καρδιά σας, δεν θα υπάρχει τούτο όταν εργάζεστε εκεί. Διότι η κεφαλή παλάσσεται του κόπου και οι διαλογισμοί πάβουν. Διότι εν, οι διαλογισμοί εντός του εγκεφάλου διαδέχονται επιτροχάδιν ο ίση των άλλων. Και δεν υπάρχει τρόπος κατευνασμού αυτών, ή μη ως ανωτέρω ανεφέραμε. Να αυτό είναι τα λοιπόν, Αυτό είπαμε και πριν. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να σκεφτεί και είναι βάσανο η σκέψη στον άνθρωπο τότε έρχεται μια ψυχική κόπωσης. Αυτό που έχουμε λοιπόν ανάγκη είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας. Όπως στο ψυχικό, ψυχολογικό επίπεδο ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να, διαχ... να... να εκφράσει τα συναισθήματά του πρώτα στον εαυτόν του και μετά στον υπόλοιπο περιβάλλον του και δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και δεν μπορεί να τροφοδοτεί τα συναισθήματά του αυτός ο άνθρωπος αρρωσταίνει εκ των πραγμάτων και αυτό του γεννά του λογισμούς και τον ταλαιπωρούν και ζει σε ένα επίπεδο θεωρίας και σκέψης και δεν συμμετέχει πραγματικά στη ζωή κατά ανάλογο τρόπο στη πνευματική ζωή όπου καρδιά εννοούμε το βιωματικό γεγονός, εννοούμε το, την ψυχή της ψυχής μας, το κέντρο δηλαδή, της υπαραξεώς μας, τον πύραινα της ψυχής μας όσο δεν ασχολούμεθα με αυτό και μένουμε στο εξωτερικό στοιχείο που μπορεί να ονομαστεί κοσμική ζωή, καθημερινή δραστηριότητα, αγώνας, επιβίωσης και, και καταξίωση είτε σε ένα εκκλησιαστικό πλαίσιο που είναι ενταγμένο σε έναν, τύπο, σε, μια, σε έναν τύπο ζωής που προσπαθούμε να αποδείξουμε την ηθική μας ακαιρεότητα ή να επιτύχουμε έναν παράδεισο ατομικό και να οχυρωθούμε σε αυτό δε μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε υγεία. Όταν δηλαδή η πνευματική μου ζωή επικεντρώνεται σε πέντε πρακτικά πράγματα που είναι εξωτερικά πράγματα που δεν ανταποκρίνεται όμως την απέτηση καρδιάς μας την οποία θαβουμε, γιατί το να κάνω πέντε πράγματα που μπορεί να μου λέει η εκκλησία χωρίς να ανταποκρίνονται στην εσωτερική μου διάθεση και θέληση που δεν την αγγίζουν καν και δεν την ενεργοποιούν και αυτό δεν με προβληματίζει γιατί δεν θέλω να έχω μπελάδες με τον εαυτό μου σου λέω κάνω αυτά και με, να εξασφαλισώ και δεν έχω πρόβλημα αλλά δεν εξετάζω έντιμα πόσο η καρδιά μου έχει ζωντανή σχέση με αυτά που μου προτείνουν και πόσο ζωντανή σχέση έχει με το μυστήριο του Θεού Τότε δεν μπορεί ο άνθρωπο να αλλοιωθεί. Και αυτό βγαίνει και στην εξωτερική του συμπεριφορά. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο ακολουθεί μία πνευματική ζωή, η οποία, ε, την οποία δεν, δεν την παραδέχεται εσωτερικά, αλλά την κάνει εξωτερικά για να εφησυχάζει, αυτό ο άνθρωπο δεν, δεν μπορεί να είναι κτήρμο, δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπο. Είναι σκληρόκαρδο αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, κάνω πέντε πράγματα που όμω δεν με αναπαύουν εσωτερικά. Δεν ταυτίζονται με την καρδιά μου και δεν τα παραδέχομαι εσωτερικά. Τα κάνω όμως εκβιαστικά, διάζοντας τον εαυτό μου για να εξασφαλίσει έναν παράδεισο ή να καλύψει κάποιες ενοχές ή να έχει μια σιγουριά με τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα επειδή δεν τον τρέφει, δεν του γινά και καρδιά να κατανοήσει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί πολύ απλά δεν αφήνει τον εαυτό του άνθρωπο, άνθρωπος να δει μέσα του τι γίνεται και να δει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι υποταγή σε πέντε κανόνες για να ησυχάσουμε αλλά είναι το άνοιγμα σε μια σχέση και η κάθε σχέση έχει τα ρίσκα της έχει τις συγκρούσεις της έχει τις εντάσεις της για να είναι ζωντα, αληθινή σχέση εάν λοιπόν μπει ο άνθρωπος αυτή την πραγματική σχέση με τον Θεό κατανοή με έναν λεπτόν τρόπον τους κινδύνους αυτής της διαδικα... διαδικασίας τον πόνο αυτής της διαδικασίας και κατά αυτή την έννοια ένας τέτοιο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να συμπάσχει με τον άλλον άνθρωπο της δηλαδή της πραγματικής πνευματικής ζωής είναι ξεκάθαρη φιλανθρωπία και η επιοίκεια που δεν γίνεται από μια διάθεση ελευθεριότητος αλλά η, η επιοίκεια που γίνεται από μια βαθιά κατανόηση αυτού του αγώνα και του Κάθε, του, του, του πανανθρώπινου πόνου, του πόνου εκάστου προσώπου. Δηλαδή, μπορεί να μελετάς περί ασθενειών και να λες καρκίνος, να λες συγκεφαλικό και να τα συζητάς και να λες α, έχει καρκίνο αυτός ο άνθρωπος και να συζητάς. Αυτό θέλει τίποτα. Εντάξει, το λες φιλολογικά, δεν συμμετέχει σε αυτό, δεν μπορείς να εσπλαχνηθείς με τίποτα αυτόν τον άνθρωπο. Η ανεσίου δεν συμπεράσε από αυτή τη διαδικασία. Αν δεν ελεπτυνθεί η καρδιά σου ήδη από αυτή τη διαδικασία μέχρι πριν την ασθένεια ζούσες εξωτερικά όταν πει ο άνθρωπος τον πόνο αυτής της ασθένειας βαθαίνει το είναι του καταλάβει την τραγικότητα αυτού του γεγονότος τον κίνδυνο αυτού του γεγονότος και αρχίζει τότε λεπτόμερος να αντιλαμβάνεται την ζωή και να συμπάσει με τον κάθε άνθρωπο Αλλιώ ζούμε εξωτερικά Φευγαλαία, βιαστικά, ανόητα. Μα αυτή την είναι λοιπόν εάν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτήν την διαδικασία της προσωπικής σχέσης δεν την αφάνεται. Όταν ο άνθρωπος ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο την καρδιά του και θα δούμε παρακάτω και προσευχητικά πώς γίνεται όταν ασχοληθεί μπορεί να αποκτήσει διάκριση. Τι σημαίνει διάκριση, να διακρίνει, να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Να ξεχωρίσει το άρρωστο του υγεία. Να ξεχωρίσει την αρετή, απ' την αμαρτία. Να ξεχωρίσει την, την, την συμπεριφορά και τη στάση ζωής που ωφελεί τον άλλο και είναι χρήσιμο και αυτή που του κάνει ζημία. Για παράδειγμα, αν πάρουμε έτσι που είναι και πολύ έτσι προσιτό τη σχέση μιας συζυγίας σπανίω αντιλαμβάνεται ο άντρας θέλει γυναίκα και η γυναίκα θέλει ο άντρας. Και αυτό γιατί ο, ο κάθε άνθρωπος είναι επικεντρωμένος στις δικές του ανάγκες στο δικό του θέλω και ταυτόχρονα δεν είναι προσευχόμενος άνθρωπος, δηλαδή ανήσυχος άνθρωπος, δηλαδή απαιτητικός άνθρωπος ο πραγματικά προσευχόμενος είναι αυτός που δεν ησυχάζει ποτέ και είναι απαιτητικό. εάν δεν είναι έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση, την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και να την αναπαύσει αυτή την ανάγκη. Για παράδειγμα, μια γυναίκα έτσι αντιλαμβανόμαστε αυτό πραγματικά θέλει από έναν άντρα τι είναι νομίζετε. Κάποιοι θα πούν διάφορα πράγματα, αν είσαι κάποιους άντρας σου λέει άμα έχεις χρήμα έχει γυναίκα θέλει αν έχεις δυνατότητα να τις όλες τις, τις, τις απερίσεις ή είσαι εντάξει. Ε, ή αν έχεις δόξα, η δόξα είναι αφροδυσιακή λένε και ρίσεις οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτή είναι μια θελής προσέγγιση και σαφώς μια γυναίκα εκφυλίζοντας την φύση της μπορεί να θέλει κάτι τέτοιο. Δεν μιλούμε για αυτή την πτωτική κατάσταση. Όμως αυτό που πραγματικά θέλει η γυναίκα από ένα άντρα είναι η δοξα ειναι αφροδισιακή λενε και ρισεις οποιαδηποτε γυναικα αυτη ειναι μια θελης προσεγγιση και σαφως μια γυναικα εκφιλίζοντας την φυση της μπορει να θελει κατι τετοιο δεν μιλουμε για αυτη την πτωτικη κατασταση Όμω αυτο που πραγματικα θελει γυναικα απο ενα αντρα ειναι η δυνατοτητα Κατανόηση του ψυχικού τη παύλα συναισθηματικού του κόσμου. Δεν καταλάβει ο άντρα τι πραγματικά έχει μέσα στην καρδιά τη αυτό που λέει, αυτό που αισθάνεται, να αντιληφθεί βαθύτερα. Δηλαδή, πίσω από αυτό που λέει η γυναίκα δεν έχει αυτή την αδυναμία, δεν εκφράζει ευθέω αυτό που έχει στο μυαλό, λέει άλλα μηνύματα και είσαι υποχρεωμένο να καταλάβει τι θέλει να πει. Αυτό λοιπόν, να... ο άντρα. Είναι ανάγκη είναι αυτό, όχι γυναικά, να κατανοήσει τον ψυχικό της κόσμο το εσωτερικό της περιεχόμενο, τις εσωτερικές συγκρούσεις τις αδυναμίες ή τα πλεονεκτήματα και από εκεί και πέρα ο άντρα εκεί όχι απλώς να τα υπηρετήσει αλλά να τα δρομολογήσει στην ισορροπία, στην ορθή κατεύθυνση. Αυτό κύριο Η πρώτη κουβέντα που λέει μια γενικά δεν με καταλαβαίνει Πρώτη κουβέντα. Και εγώ του λέω, αλλά αυτό, πό, πό, πάτε. Μέχρι εκεί καταλαβαίνει, δεν μπορεί παρακάτω. Εννοούσα το άλλο. Δεν καταλαβαίνει το παιδί μα, κάποια άλλη ανάγκη έχει. Ο είναι περισσότερο, αν του κάνει ένα εγκεφαλογράφο, πλησιάζει προ την ευθεία γραμμή. <laughs> δεν μπορεί να αντιληφθεί λεπτομερό κάποιε πτυχέ. <laughs> και σε αυτό δεν φταίει μόνο αυτό, γιατί η γυναίκα, σα λέω, είναι τόσο πολύπλοκη στη σκέψη. <laughs> αυτό που θέλει πάλι ένα άντρα από μια γυναίκα, τι είναι. Που δεν το καταλάβουν οι γυναίκε. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό που, που δεν μπορεί. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ενοχλείται ένα άντρα είναι η γκρίνια, η μουρμούρα, η μιζέρια, η κακομιριά. Και αυτό τον πνίγει, τον στρεσάρει, δεν μπορεί να κινηθεί. Και προτιμά να είναι έξω από το σπίτι. Να ασχολείται με άλλα πράγματα. Αυτό που έχει ανάγκη ο άντρα είναι η γυναίκα να είναι αισιόδοξη. Είναι βασικότατο αυτό το να είναι αισιόδοξη η γυναίκα. Και ταυτόχρονα. Να είναι αφαιρετική, λιτή, απλή. Δωρική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεμπλοκάρει τον άντρα και του δίνει έναν αέρα να κινηθεί και να αναπαύσει την γυναίκα. Αυτά λοιπόν είναι αμφίδ, αμφίδρομα. Δεν, δεν, ε, οπότε για να το αντιληφθεί αυτό όμω ο άνθρωπο δεν είναι αρκετό να έχει διαβάσει βιβλία. Χρειάζεται να έχει μέσα του ευαισθησίε τέτοιου είδου. Λεπτή να είναι η κεραία του για να αντιληφθεί τα πράγματα. Αυτή η λεπτότητα όμω κυρίω εξασκείται με αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Εάν δηλαδή αποκτά λεπτότητα, γιατί διάβασε τη βιβλία, γιατί είσαι ευαίσθητο, πολύ περισσότερο αποκτά βάθο η ύπαρξή σου, η ύπαρξή μα, η ύπαρξη του καθενό, αν ο άνθρωπο μπει σε αυτήν την πνευματική νοδό. Ο προσευχόμενο άνθρωπο μπορεί να αντιλαμβάνεται και να βλέπει. Ποιο είναι ο προσευχόμενο άνθρωπο όμω, αυτό που σέβεται την καρδιά του. Αυτός που καθοδηγεί την του και τον στέλνει στην καρδιά του. Λέει εδώ κάτι άλλο για να το καταλάβουμε. Η αιτία της εσωτερικής σας ακαταστασίας Τι ωραία εκφρασία, εσωτερική ακαταστασία. Είναι ωραία γιατί έχουμε όλη εσωτερική ακαταστασία. Έχουμε ένα μπέρδεμα. Δεν έχουμε ισορροπία. Πότε εδώ πάμε και πότε εκεί και με το μυαλό μας και με τα συναισθήματά μας και με τις διαθέσεις μας και με, τις, και, με, και με τους στόχους μας. Η αιτία λοιπόν της εσωτερικής σας ακαταστασίας προέρχεται από τη διάσπαση των ψυχικών σας δυνάμεων ήτι των αισθήσεών σας. Ο νους σας πορεύεται τον ειδικό του δρόμο ή δε καρδία άλλων δρόμων. Είναι ανάγκη να ενωθεί ο νου με την καρδιά. Το ο σκορπισμός στο λογισμό διακόπτεται και εσείς αναλαμβάνετε το πηδάλιον της διακυβερνήσεως του σκάφους της ψυχής σας δια το οποίο θα κατευθυνθεί ολόκληρος ο εσωτερικός σας κόσμος προς τον Θεόν. Να, αυτό είναι αλήθεια. Σύμπτωμα, ξέρετε, αν κάποιος πει τι είναι η αμαρτία, δεν είναι απλώς η απομάκρυση από τον Θεόν. Η αμαρτία κύριο σύμπτωμα της είναι η διάσπαση, είναι ο διχασμός. Ο σχιζοειδής τρόπος που ζούμε όταν ο άνθρωπος είναι κομματιασμένος μέσα του και απολέσει την εσωτερική ενότητα αυτό είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά όνος λοιπόν να μην είναι χωρισμένος από την καρδιά αλλά να είναι ενωμένοι να μην υπάρχει δηλαδή αλλού η σκέψη μας και αλλού η επιθυμία μας να μην Απέχει ο νους από την απέτηση και την ανάγκη της καρδιάς μας. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Η καρδιά μας είναι απαιτητική και θέλει την αίσθηση της αγάπης, της παρουσίας, της παρουσίας του Θεού. Ο νους λοιπόν σέβεται αυτή την ανάγκη, διακονεί, υπηρετεί την ανάγκη. Ο νους λοιπόν έρχεται, κατεβαίνει στην καρδιά. Δεν μπορείς να κάνεις προσευχή και να προσευχήσεις μόνο με το στόμιο το μυαλό. Πρέπει ο νους να πάει στην καρδιά. Να συντριβεί στην καρδιά. Και εκεί καρδιακά να αφερθεί στον Θεό. Η προσευχή που λέει, τι κάνω να κάνω πάτερ και κάνω αυτό την προσευχή το βράδυ, αυτή την πρωινή, χωρίς όμως να συνέρχεται ο νους στην καρδιά και να αποκτήσει ο λόγος της προσευχής πόνων, συντριβήν, μετάνοιαν, είναι νεκρή η προσευχή και νεκρός ο άνθρωπος. Φανταστείτε να λέει ο συντροφός σας ότι σας αγαπά και η καρδιά τον να Φανταστεί το σύντροφό σα να δουλεύει, να φέρνει όλα τα χαθά στο σπίτι και να μην είναι η καρδιά του παρούσα. Και λέει ο άλλος, δεν το θέλω, μα σου πρόσφερα τόσα. Δεν το έκανε με την καρδιά του πάτερ. Απλό δεν είναι. Και στην καθημερινότητα χρειάζεται αυτή η προσοχή, όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο. Ό,τι και αν κάνουμε να προσπαθούμε να το συνοδεύει η καρδιά μας, να είναι καρδιωμένο αυτό που κάνουμε. Να είναι εγκαρδιωμένο. Λέμε να χαίρεται και ένα καλημέρα στον άνθρωπο. Το λέμε απλώς τυπικά και το νιώθουμε. Βλέπεις το, γη, το να σου λέει κάτι και, και σου λέει είμαι βρίστη μου λέει κάτι να το ίδιο είναι. Νιώθω ότι είμαι τόσο αδιάφορος στη ζωή του. Πόσο μάλλον το τον σύντροφό μου, τα παιδιά μου, με τους οικίους μου. Λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκαρδιώνουμε τον λόγο μας Τη συμπεριφοράς μας, τις, τις συνέργειές μας. Αυτή η βιασύνη τη ζωή που μας κάνει να λειτουργούμε απρόσεκτα. Το απρόσεκτο δεν είναι τόσο στον τρόπο συμπεριφοράς. Γιατί μπορεί να είσαι τόσο επιτιδευμένα, προσεγμένος και ευγενής, που όμω να μην περιέχει καρδιά αυτό που κάνεις. Αυτό λοιπόν που είναι πρόβλημα. Και κυρίως είναι πρόβλημα γιατί δεν έχουμε βιώματα καρδιάς. Είναι ότι είμαστε ψεύτικοι. Δεν τρώγουμε καρδιακά τίποτα. Ούτε το φαγάκι μας ακόμα. Είναι ασήματο το φαγητό. Ε? Είναι ένα καρδιακό γεγονός. Μας το έκανε κάποιος. Θεωρούμε υποχρέωση να το κάνει. Μας το χάρισε ο Θεός. Τον ευχαριστούμε. Συντηρούμεθα με αυτό. Έχουμε την υγεία μας. Δεν είναι δοξολογία το φαγητό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο το φαγητό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μας Που δεν μπορούν να φάνε. Που δεν έχουν φαγητό. Είναι αυτονόητο. Δεν είναι αφορμή δοξολογίας. Δεν είναι παρουσία Θεού αυτό. Λοιπόν, κάνουμε τα πράγματα χωρίς να είναι καρδιωμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Να γευόμαστε την ζωή. Να μετέχουμε στη ζωή. Το ό,τι μπορώ και βλέπω και έχω άνθρωπο που με βλέπει και ομιλώ μαζί του, δεν είναι παράδισος. Δεν είναι σημαντικό γεγονό, είναι αυτονοήτο γεγονό. Δεν είναι παρουσία Θεού αυτό. Δέστε, ο Θεός μας χάρισε τους οφθαλμούς. Μας χάρισε τα μάτια. Μα αυτά βλέπουμε, μα αυτά έχουμε φως. Δεν είναι σημαντική η έννοια του φωτός στη ζωή μα. Είναι αυτονόητο. Μας χάρισε τον χρόνο. Είναι αυτονόητος ο χρόνος. Να λοιπόν που η ζωή ενώ είναι αφορμή για γλέντη και δοξολογία την καταντήσαμε κακομεριά γιατί τη θεωρούσαν αυτονόητη. Την είναι καθόλου αυτονόητη. μα αυτή την ναι, λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέμε αυτό το απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε και στην κατεύθυνση προσευχή σημαίνει να εγκαρδιώνεται ο λόγος τη μα. Δέστε κάτι πάρα πολύ όμορφο που λέει εδώ. Αναζητείτε τον Θεόν. Αναζητήσατε Αυτόν, αλλά μόνο εν την καρδία σας. Αν αρχίσω να διαβάζω βιβλία, δεν θα βρω τον Θεό. Θα ικανοποιήσω τον εγωισμό του μυαλού μου. Θα ερωτευτώ τον νου μου, τη σκέψη μου, την κατανόησή μου. Δεν θα βρω τον Θεό. Δεν βρίσκεται μακριά κανέναν ανθρώπου ο Θεό. <συσχε> τι ώρα που το λέει. Δεν βρίσκεται μακριά κανέναν ανθρώπου ο Θεό. Ευρίσκεται πλησίον ει πάντα του ειλικρινώ εξητούντα αυτόν. Τι λέει, βρίσκεται πλησίον σε όλους που ειλικρινά το ζητούν. Μα είναι μαρτόν ο άλλο. Τι σημασία έχει. Μα δεν ξαναπάτησε στην Εκκλησία. Και τι σημασία έχει. Και είναι άλλος θρησκεύματος και τι σημασία έχει. Μα είναι εγκλήματοιες και τι σημασία έχει. Μια προϋπόθεση χρειάζεται. Το να τον ζητούμε ειλικρινώς. Γιατί μπορεί να είσαι ενάρετος κατά τις εντολές του Θεού και να είσαι εφισίχασμενος και να μην τον αναζητείς. Και είσαι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στα πάθη να νιώθεις τα χάλια σου και εντόνως επί με να τον αναζητήσει είσαι πιο κοντά εις αυτό που μας δίνει το βαθμό της πνευματικής μας ζωής και η αξιολογήση μας κρίνεται από αυτό την ποιότητα της αναζήτησής του όπως και κάθε σχέση σε κάθε σχέση μπορεί να είναι όλα ρολόι να λειτουργούν σε ένα ζευγάρι αλλά μην υπάρχει πάθος τι θα το κάνεις δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν είναι σχέση. Είναι συμβίωση. Είναι συνεταιρισμό. Είναι συναλλαγή. Δεν είναι σχέση. Μα πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό τον πόθο κάθε φορά από τότε που γνώρισες τον άνθρωπό σου που αραβωνιάστηκες. Μα είναι δυνατό. Μα δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε η σχέση μπορεί να αναβαθμιστεί. Βαθ... Να βρούμε καινούριο πρόγραμμα λογισμικό να αναβαθμιστεί η σχέση. Νεκρόν της σχέσης γιατί είμαμε παλαιολυθικά στην πρωτόγονη διάθεση της έλξης μόνο. Και δεν δημιουργήσαμε, δεν ανανεώσαμε το πλαίσιο εξέλιξη σχέσεως. Δεν συνεισφέραμε κάτι γιατί μείναμε σε μία μαλαθακότητα. Δεν έχουμε αναζήτηση, ανησυχία και θέλουμε απλώς να βολευτούμε. Τούτων δε λέει, ευρίσκεται πλησίωνη πάντα σου ειλικρινώ, εξητούντα αυτόν τούτον τον τόπο να εύρετε, τη συνάντηση δηλαδή τον κύριο, την καρδία νημών, και εκεί να συνομιλείτε με τ αυτού. Εκεί είναι η αίθουσα δεξιότητο του κυρίου. Όσοι τον έχουν συναντήσει ποτέ, το συνάντησαν εκεί. Άλλη θέση δεν όρισε ο Θεό. Δια τα σεντεύξει αυτού μετά των ψυχών μα. Να, η καρδιά μα είναι η αίθουσα δεξιώσεων του κυρίου. Μα δεξιώνεται. Δεν υπάρχει άλλο χώρο, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο χώρο συνάντηση. Είδατε τι τιμή έχει η καρδιά μα, τι αξία έχει. Κάθε στιγμή τη ζωή μα που περνάει, χωρί να είναι παρούσα η καρδιά μα, είναι χαμένο χρόνο. Είναι νεκρός χρόνος, είναι ένας χρόνος ζωόδους υπάρξεως. Είμαστε σαν ζώα τότε. Ζούμε βιολογικά και κατώτερα από τα ζώα. Γιατί τα ζώα έχουν λόγο και αφορμή να είναι τέτοια. Εμείς δεν έχουμε λόγο και αφορμή να ζούμε σαν ζώα. Κάθε στιγμή λοιπόν που περνάει χωρίς να μετέχει η καρδιά μας στον χρόνο, δεν είναι αληθινή η ζωή μας. Κατέχετε ήδη λέει τη διαμονή εντός του εαυτού σας και την παραμονή τη καρδία σας. Ο Κύριος να δώσει πάντοτε να διατηρείται αυτήν ούτως. Τούτο είναι ουσιώδες τρόπος προφυλάξιος και συντελεί στην κατά τελείωση. Όταν κανείς συνειδητό ευρίσκεται εις τον εσωτερικό της καρδίας, εκεί ευρίσκεται και ο Κύριος. Συντασσόμενος με θυμόν και το έργο της εσωτερίας μα προδεύει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει στην καρδιά του, μπει πραγματικά στην καρδιά του. Είναι αδύνατο να μην γευτεί κάτι, να μην συναντήσει κάτι. Μα να συναντήσει αγρίλα ερημία και μόνο που θα πει ερημιά έχω Θεέ μου, ελεησέ με, συνάντησε τον Κύριο. Εκεί μέσα δεν έχουν καμιά σχέση οι άδικοι λογισμοί γιατί βλέπεις τι γίνεται. Εμείς τι κάνουμε, παραμεθιαζόμαστε ότι είμαστε εντάξει στη ζωή μας και στις σχέσεις μας και λέει μα δεν φέρθη πότε σε κανένα άσχημα. Αν όμως μπούμε στην καρδιά μας και συχάσουμε λίγο, θα δούμε τότε όχι τι κάναμε σε κάποιον, αλλά ποια ήταν τα κίνητρα των ενεργειών μας. Και αυτό ελέγχεται όχι η εξωτερική μας πράξη, μπορεί να είμαστε νομικά, τυπικά, αλλά αυτό που ελέγχεται είναι τα κίνητρα των μας και αυτό θα μας το δείξει η καρδιά μας. Και εκεί ίσως δούμε άλλη πραγματικότητα από αυτή που φαίνεται. Γιατί κάνουμε κάτι για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιος είναι ο λόγος που το κάνουμε ποια είναι η προσδοκία μας μήπως υπάρχει κάποια στεροβουλία κρύβεται κάτι άλλο ας το δούμε, δεν είναι κακό ας δούμε την πραγματικότητα μας όμως εκεί μέσα λοιπόν δεν έχουν καμιά σχέση άδικη λογισμία τώρα δει κάτι τέτοιο λες όπι τι γίνεται εδώ πέρα λέω ρε παιδί μου ο άλλο είναι αδιάφορος είναι τεμπέλεις και Λες, μα τι κλαις. μα δεν το κάνω από κακία, το σκέφτομαι, το λυπάμαι. Αμέσως, αμηνόμαστε. Αν ψάξουμε μέσα μας, όμως δούμε, ποιος με έβαλε να τον αγαπώ με τέτοιον τρόπο, και αν μου πούνε ότι υπάρχει άλλος τρόπος, το να μην τον κρίνεις, αλλά να είσαι αγαπητικά παρών στη ζωή του και να είσαι προσευχόμενο, μπορεί να μας συνοχλήσει κάτι τέτοιο. Και μπορούμε να βρούμε άλλες δικαιολογίε. Αν όμω λίγο ακούσουμε τη διάθεση της καρδιάς μας ποια είναι, θα δούμε ότι μπορεί να μην είμαστε εχθροί ενάντια του άλλου, αλλά αδιαφορούμε για τον άλλο ή τον περιφρονούμε ή δεν τον τιμούμε. Γιατί αν κάποιο πρόσωπο αληθινά το σέβεσαι, προσέχεις και τα λόγια που λες μακράν αυτού. Εκεί μέσα λοιπόν δεν έχω καμιά σχέση, θέση οι άδικοι διαλογισμοί. Πολύ δε περισσότερο τα παράδεκτα αισθήματα και βλέπεις τα αισθήματά σου. Υπάρχει ένας όρο στην περιοχή που λέγεται νύψη. Προσοχή δηλαδή. Προσοχή και φυλακή της καρδιάς. Προσέχω την καρδιά μου. Αυτά τα πραγματικά συναισθήματα. Υπάρχει εμπαθής στην καρδιά μου. Αυτό ξέρετε δεν υπόθεση λογισμών. Είναι υπόθεση πραγματικότητας που αυτομάτως το γνωρίζουμε. Οι λογισμοί που κάνουμε για να αναλύσουμε τη συμπεριφράμαση για τον εαυτό μα είναι μία άμυνα να μην δούμε απλά την κατάσταση της καρδιάς που δεν θέλει πολλά πράγματα. Ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε τι γίνεται με την καρδιά μας. Οι λογισμοί είναι μια προσπάθεια να μην δούμε αυτό το πράγμα. Αν δούμε λοιπόν την καρδιά μας θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Τι έχει η καρδιά μας. Ψυχρότητα αδιαφορίαν ή θέρμη αγάπη και πόνον. Αυτό μπορούμε να το δούμε, δεν χρειάζεται σκέψη αρκεί να δούμε μέσα μας τι γίνεται. Και εκεί είμαι θα υπεύθυνοι, δεν μας αναγκάζει κανείς, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Ποιο δρόμο θα επιλέξουμε έναντι του αυτού μας και έναντι του πλησίον μας. Το όνομα του Κυρίου και μόνο είναι αρκετό να αποδιώκει κάθε ξένο στοιχείο και αντιθέτως να προσελκύει κάθε συγγενές. Πρέπει δε να προσέχετε ω επικίνδυνο την αυταρέσκεια, την υπερήφανόν ιδέα περί του σα, την δίθεν υπεροψία προ του άλλου και κάθε τιούτον τον φρόνημα. Με τα φόβου και τρόμου, εργαστείτε, ιστορίε κλπ. Τι θέτει ω πρώ, πρώτο πρόβλημα, λέει, την υπεροψία και την υπερήφανόν ιδέα περί του αυτού σας και την υπεροψία προ του άλλου. Αυτό μπορεί να μην το λέμε, το λες. Αλλά είναι ισχυρότερο αυτό. Και είναι η βάση κάθε πτώσης και ολισθήματος Η υπεροψία προς τους άλλους και η ιδέα του εαυτού μας. Αυτό λέμε, Μα εγώ δεν έχω ιδέα για τον εαυτό μου. Αν ερευνήσουμε τις πράξεις μας και δούμε τα κίνητρα τους που είναι μέσα στην καρδιά μας, μόνο από τέτοια διακύμεθα. Από την υπερήφανο ιδέα του εαυτού μας και η υπερρήφανος προς του άλλου. λέει άλλο εγώ δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό, Η μειονεξία είναι μια παθητική περηφάνεια. Η μειονεξία που δείχνει φωνημικά εγώ δεν έχω μεγάλα ιδέα να είμαι ή ο άλλο, Μα είναι η ο μα ειναι η αντιδραση του στη μεγάλη ιδέα που θα ήθελε να έχει για τον εαυτό του για να λατρεύει τον εαυτό του. Αυτή η ειδονική αυτολίπηση που έχουμε πλήστε των ανθρώπων είναι μια παθητική στάση αντί του εαυτού μα που η βάση του είναι η Η μειονεξία λοιπόν μην ισχυστεί κανείς την δεν είναι, υπερηφάνεια. είναι καθαρή περηφάνεια. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει μειονεξία, έχει ισορροπία, έχει υγεία, τιμά τον εαυτόν του, θεωρώντας το την εδώρο του Θεού και τιμά και τους άλλους στις εικόνες του Θεού. Κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. λέει η κοπέλα ότι ε, έχουμε απελπισία, είπατε κάποτε και ξαφνικά έχουμε τη χαρά και έχουμε τον Θεό και έχουμε πάνε κάτω Ισιάζει δεν υπάρχει αυτό δεν λέτε Έχετε υλικό <laughs> Λοιπόν υλικό. Ο, Δεν θέλει με τίποτα και δεν επιθυμεί ο Θεός να έχουμε ταλαιπωρία Έτσι Η ταλαιπωρία είναι ξετίας της δικής μας ασθένειας όχι της ε, επιβολής του Θεού και θαρρήσει πως ο Θεός έχει, είναι μαζοχιστής και θέλει να μας παιδεύει σαδιστής αυτά τα πάθη τα έχω μπρεδέψει <laughs> λοιπόν <laughs> επειδή ο μαζοχιστής είναι κυρίως ο χριστιανός και αυτό. <laughs> λοιπόν Επομένως η δική μας κατάσταση έχει ανάγκη αυτής της διαδικασίας. Όταν κάποιος είναι υπερήφανος, τι κάνει, δεν χαίρεται τη σχέση. Δεν αφήνει χώρο στον άλλο για να χαρεί τη σχέση. Ζήει τον του. Συμφωνεί. Λοιπόν, η υπερηφάνεια πώς καταπολεμείται με τον πόνο. Επομένως έρχεται ο πόνος ως φάρμακο της υπερηφάνεια μας για να αφήσουμε χώρο να έχουμε σχέση με τον άλλο και ακόμα σχέση με τον Θεό. Επομένως, εφόσον ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία αυτή, δεν απαραίτητο να ανεβοκατεβαίνει. Η αρρώστια μας το επέτει αυτό. Αλλά όταν είναι σε ισχιάδι, δεν εννοούμε μια κατάσταση κρύα, αδιάφορη, ουδέτερη, αλλά να είναι ισχιάζι με δύναμη μέσα, με ζεστασιά. Έτσι. Λέγε Βέσποινα. Εντάξει, Φτυχώς. Όχι που πονάς, που λιτώσαμε την ερώτηση. <στοίτου> στην αρχή αναφερθήκατε στην άνωθεν γέννηση. Ο κύριο, στο διάλογο που κάνει με τον υπόδειγμα, του λέει, αν τη δεν γεννηθεί άνωτε, άνωθεν, δεν δίνεται να είδε τη βασιλεία. Και παρακάτω του λέει, αν τη δεν γεννηθεί 60 του σκεπναίματο, δεν δίνεται να εισέλθει στη βασιλεία. Ε, βλέπουμε εδώ ότι βάζει δύο προϋποθέσεις Και θέλω να μα πείτε για αυτέ τι δύο γεννήσει, πότε δηλαδή κανεί γενναιτεί άνωθεν και πότε γενναιτεί 60 του Εξίδεως και έμνωση εννοούμε το, το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος έχει εν τη δυνατότητα της άνωθενης γεννήσεως εφόσον μικρός βαπτίζεται και η ενεργοποίηση αυτή είναι υπόθεση ελευθερίας του ανθρώπου. <σχελίδευση> Να δούμε σε αυτό τι λέει πιο συγκεκριμένα κάποιος άλλος. <σχελίδευση> Ξεπώνεσαι. και έφτω με τα αρδιά τα κίνητρα τον λόγο των πραξιών μας. Δεν ρωτώ αδιαλήπτως. το ήσυχα, χωρίς λογισμούς. Ας πούμε, ενδιαφέρομαι για τον πατέρα μου και έχω αγωνία γι' αυτό και του λέω κάποιο πράγμα. γιατί ποιο είναι το κινητρό μου. Το ψάχνω μέσα μου, τι σαπλά. είναι το κινητρό μου το κινητρό του. Το κινητρό σου που τον προσεγγίζεις. Ωραία, είναι ξεκάθαρο. Σε κάποιον μπορεί να είναι το συμφέρον, σε κάποιον μπορεί να είναι η κυριαρχία αλλά πολλές φορές η γέννη της αγάπης είναι πάρα πολύ λεπτή και επικαιλόμορφη. Κάποιος λέει αγάπη και εννοεί κυριαρχία, κτητικότητα, έλεγχο του άλλου. Μπράβο. Και μιλώ για εσένα, σαν παράδειγμα λέω, σε εσένα είναι αυτό το κίνητρο. Έχουμε πολλές περιοχές άλλα κίνητρα. Μπορεί να δουλέψει ο άνθρωπο μέσα του και πιο πολύ τα καταλαβαίνει όχι δουλεύοντας το μυαλουδάκι του αλλά δουλεύοντας την καρδιά του. Όταν η καρδιά εξασκηθεί σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης και είναι προσευχόμενος βλέπει λεπτές κινήσεις του τερικού κόσμου και έχει αισθητήρια διαφορετικά. Παιδαγωγείται και αποκτά ένα ήθο που αντιλαμβάνει τα πράγματα διαφορετικά. Λέει εδώ. <ξυγνώ>, να το... <ξυγνώ>, ξέ, σε με το ζήτημα. Το να... Να ρωτήσαμε συνέχεια για τον λόγο και τα κίνητρα των πράξεων. Λόγο, κουδά στο λόγο. Αυτό είναι ο λόγο που ο ιό του Θεού λέγεται λόγο. Μπέρεξα του λόγου τώρα, την επόμενη φορά. Λέγε Θανάσι. Κάτσε, πρώτα και πρώτο. Συνήθω όταν πάμε το σύστημα, να πω σε αυτό το πράγμα. Όλο ο κόσμο, όλα περνάνε από τον κόσμο. Και αυτά που δεν θυμόμαστε, έρχονται εκεί και δεν μα αφήνουν συγκεντρωθούμε και πολλές πρέπειτε να κυρελέσουν μπορούν να φτώσουν. κάτι πιο πρακτικό έτσι, όταν φτώσουμε. είναι πολύ πιο σύμπηση. η δέσμο χέρι, θα πάμε και πουνιά τώρα. Ναι, κοιτάξτε, λέμε, αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, είναι το πρώτο πρόβλημα που συνεχίζεται άνθρωπος, τη διάσπαση του νου και όταν πάνε να προσέρχονται χιλιάδε λογισμοί. Όποιο δεν έχει λογισμούς είναι ψεύτης. Αλλά αυτό πώ αντιμετωπίζεται, τρει είναι οι τρόποι. Πρώτον, δεν στενοχωρούμεθα εάν έφυγε ο νου μα. Η δουλειά του νου μα είναι να φεύγει. Εμεί συνεχίζουμε την προσευχή και με το στόμα έστω. Και από τα 100 κύριε, λέει, στο ένα θα μείνει. Θα μείνει μια συνήθεια. Το ότι κάθε βράδυ προσεύχομαι εξακολουθώ να το κάνω είναι μια μνήμη του Θεού. Είναι η ώρα η δική μου του Θεού. Ανεξάρτητα αν δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Δεν μα ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα στην προσευχή. Μα ενδιαφέρει η διαρκή μνήμη αυτού του γεγονότος, Την οποία σεβόμεθα. Λοιπόν, ο νου, η δουλειά του νου είναι να φεύγει, να φωνάζει, να μα επιτίθεται, να μα λέει για δυο. Και η δουλειά η δική μα είναι να διαφορούμε. Το, το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που είναι απαραίτητο είναι πριν την προσευχή πώς προετοιμαζόμαστε. Αν βλέπουμε δύο ώρες τηλεόραση, συζητούμε πέντε ώρες για διάφορα προβλήματα, έτσι ε, θα γίνει. Πρέπει λοιπόν όσον μπορούμε να φερούμε σκουπίδια από τη ζωή μας. Ένας άνθρωπος που διαρκώς βάζει μέρη με στη ζωή του, δεν θα βγουν και στην ώρα τη προσευχής. Εκείνη την ώρα βγαίνει η πραγματικότητά μα. Χρειάζεται λοιπόν να αφαιρούμε, να λειτουργούμε αφαιρετικά. Είπαμε ότι μια γυναίκα είναι ελκυστική αν είναι αισιόδοξη και δωρική. Αφαιρετική δηλαδή. Να μην ασχολούν πολύ με και να κολλάει το μυαλό τη εκεί. Για παράδειγμα, οι συνήθω οι νοικοκύρε πριν το Πάσχα, τα Χριστούγεννα να μιλούν πώ να στολίσουν, πώ να μαγειρέψουν, ποιου να φωνάξουν. Και και και και Αχ, μου πατρίπτει, μπορούμε να, πάτε, να <laughs> Φτάνει τόσο, φτάνει. Όταν λοιπόν το μυαλό του είναι γεμάτο με τέτοιες ιδέες, με τέτοιες μέρημνες ε, δεν μπορεί να το βγούνται στην αρα, Η προσευχή είναι ένα δείκτης που δείχνει η κατάστασή μας και αυτή η ελάχιστη ώρα είναι δηλωτική της προηγούμενης μας ζωής. Το 24 ώρα όπου ζούσαμε. Κάντε λοιπόν να πούμε, α, κάτι φταίει. Κόβω, αφαιρώ και μένω στα ουσιώδη και με τρόπο που έχουν ισορροπία. Και το τρίτο είναι Αφήνω την συγκέντρωση του νου, την, την διάσπασή την αφήνω στη χάρη του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ κάνω αυτό που έχω αναγκή, ζητώ από καρδιά, συντρίβω το λογισμό μου, κατανώ την αναπηρία μου, την παραδείγω στον Θεό και ο, θέλει κάνει αυτός. Και αυτό το λόγο βοηθάει πάρα πολύ, να πούμε και άλλα πράγματα, όταν η καρδιά είναι κα, η καθαρή συνείδηση. Ο άνθρωπος να έχει καθαρίσει η συνείδησή του με την εξομολόγηση να μεταλάβει τον αγκράντο εμισθήλιο να μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού το σώμα και το όμα του Χριστού είναι αυτό που κυρίως ζωντανεύει την καρδιά μας την ησυχάζει τη συγκεντρώνει είναι ο έρωτας είναι η ερωτική ένωση με τον Θεό πως χαλαρώνει ο άνθρωπος όταν κάνει έρωτα ε το ζευγάρι χαλαρώνει ηρεμεί δεν φευγιονούς του η σχέση μας με τον Θεό, ο έρωτα με τον Θεό το σώμα και το αίμα του. Η ένωση αυτή καταπάβει, η λογισμούς. Με αυτή την έννοια λοιπόν όταν καθαρίσει η συνείδησή μας και ο άνθρωπος μετέχει στα μυστήρια περιορίζεται ο νους του από τα άσχετα στα σχετικά από τα μη ουσιώδη στα ουσιώδη. Πρώτη λέει Λίγο συγχρονοσμάς μένει. Κόπωση δεν υπάρχει αν έχουμε σχέση με τον Θεό πραγματική. Κόπωση τα, τα έχουμε πρόβλημα εμείς. Κοιτάξτε. Το να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς είναι ο εγωισμός σου. Είναι διακρισία σου. Είσαι υπεύθυνος. Κοιτάξτε, μη σφίγγετε άμα να προσέχετε, τι να κουραστείσω. Μα γιατί πραγματικά ξέρω ότι ένα πατέρα τη κλειστέα, το όνομά του, και μετά την εποχή δεν μπορούσε να σκεφτεί. Βγήκε και μετά μισή ώρα. Αυτό είναι σωματική κόποση. Ε, δεν θα έχουμε σωματική κόποση. Αλλά είναι γλύκα αυτή η σωματική κόποση. Είναι ανάπαυση αυτή η σωματική κόποση. Είναι χαρά αυτή η σωματική κόποση. Δεν σε εξαντλεί, σε ανανεώνει πνευματικά. Πρώτης εμφανίσεως της εσωτερικής ζωής ή της επαισθητής ενέργειας της Θείας Χάρη του, ο άνθρωπος συχνά προσπαθεί να επιτύχει κάτι και εντείνει προσπαθίας του. Δε σε τι ήρω που Πρώτης εμφανίσεως της εσωτερικής ζωής. Πω, πω να, να μα το δίνει αυτό ο Θεός να έχουμε εσωτερική ζωή. Εμείς είμαστε διασπασμένοι από εδώ και από εδώ σε ανάπτυξη. Εσωτερική ζωή είναι πάρα πολύ δυνατό γεγονός. Πρώτη εμφανίσεω τη εσωτερική ζωή, τη εσωτερική ζωή, ο άνθρωπο αποκτά άλλε αισθήσει, ξέρετε. Άλλα μάτια, άλλη καρδιά, άλλη να κοίν. Ξέρετε, αλλάζει όλε τι αισθήσει, όλη, όλη, του αισθήσης, όλη του, η θε, όλη θεώρηση τη ζωή αλλάζει στον άνθρωπο. Έχει άλλη θεώρηση ζωή. Είναι ένα καινό άνθρωπο, καινούριο άνθρωπο. Άλλο άνθρωπο γίνεται. Ε, πόσο ανάγκη το έχουμε όλοι να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Γιατί βαρθήκαμε τον εαυτό μας, συγχαθήκαμε τον εαυτό μας. Και προς, τι λέει εδώ, πρώτη εμφανίσεω τη εσωτερική ζωή, να γίνουμε άλλοι άνθρωποι ή τη επαισθητή ενέργειας της θεία χάρη του, ο άνθρωπος συχνά προσπαθεί να επιτύχει κάτι και εντείνει τα προσπαθίας του. Προσπαθεί κάτι να κάνει. Αλλά αφού ταλαιπωρηθεί ανεπιτυχώ, ει τα προσπαθία του, κάνει τα πάντα και αποτυχάνει εγκαταλείπει τέλος την αυτενέργειά του, εγκαταλείπει την προσπάθειά του και παραδίδεται όλοψυχος αναμένουν την παντεπίδραση και χάρη ασχάριτος. Όταν λοιπόν διότι δεν κάνει τίποτα και αφαιθεί στον Θεό, τότε ο Κύριος ελεήμων και φιλεύς πλαχνός, επισκέπτεται τον άνθρωπο και επιπολεί την ψυχή του εσωτερικώς και μεταβάλλει βάλει την τη ζωή η ζωή η του τότε πληροφορείται ο άνθρωπος και βεβαιούται ότι οι προσωπικές αυτού προσπάθειες μόνον δεν έχουν αξιόλογων σημασία. Εγνώρισε δε τούτο δια της πείρα, απόκριση να την πήραν ο άνθρωπος ότι να δέστε πόσο διαφορετικό είναι το ήθεσον ενό ανθρώπου που ζει το χριστιανισμό φαντασιακά, εξωτερικά τυπικά που νομίζω ότι είναι εντάξει oh, τα κατάφερα Πώ θα δει τον άλλον άνθρωπο, Αυτός ο άνθρωπο που θέλει να έχει εσωτερική σχέση με τον Θεό να έχει εσωτερική ζωή, αντιλαμβάνεται την αδυναμία του και ότι δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Και τότε το γνωρίζει αυτό εκ πείρας. Ύστερα στερα, αποσχετικά και συχνά στη αυτά αναγνωρίσει, η Θεία Χάρη εντυπώνει στον άνθρωπον την εμπειρική βεβαιότητα ότι και η διατήρηση του πυρό αυτού. Δεν είναι έργο των ιδίων αυτού προσπαθειών. Ακόμη και να μείνει αυτή η χάρις μέσα μας δεν είναι δική μας προσπάθεια. Κατόπιν τον Ωωσάνο η συχνή ροή των αγαθών διαλογισμών και των προσπαθειών και η συχνή επενέργεια της θεοδειχθής νοεράς προσευχής είναι εις αυτών άγνωστον πώς και πόθεν έρχονται. Αυτό που μα δίνει ο Θεός δεν καταλαβαίνει από πού ήρθε. Δεν ερμηνεύεται, δεν λέμε έγινε εκείνη τη στιγμή, έγινε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το Θεό δεν το καταλαβαίνει πότε γίνεται. Με διακριτικών διακριτικό τρόπο να έρχεται ο Θεό, με τέτοια λεπτότητα, δεν προσβάλλει την ελευθερία μα. Και δεν το παίρνουμε είδηση, δεν μα ενοχλεί. Να γιατί είναι ταπεινό ο Θεό. Και ευγενή, αξιοπρεπή, άρχοντα. Και έρχεται με τέτοιον τρυφερόν και διακριτικό τρόπο να παίρνουμε και δέστε ότι τότε αβίαστα έχουμε λέει ροή αγαθών λογισμών. Δεν βρίζουμε τον εαυτό μας, δεν βιάζουμε να βγάλουμε κάτι να ξεζημίζουμε, να βγάλουμε κάτι όμορφο. Μόνο του λειτουργεί αυτό. Εκδέντες καταστάσεις αυτής λαμβάνει ο άνθρωπος. την εμπειρική βεβαιότητα ότι κάθε καλόν δια τον ίδιο δεν είναι κατά άλλον τρόπο δυνατόν ή μη μόνο δια τη ενεργίας της του Θεού η οποία εξέρχεται πάντοτε από το έλεος του Θεού. Τους σώζοντος πάντας τους τα σωθήνε. Ποιος θέλει τους θέλοντας σωθήνε. Αυτοί που θέλουν να σωθούν. Τότε ο άνθρωπος παραδίδει τελείως εαυτό το Κυρίο στον Κύριο. Και ο Κύριος θα βγει σε αυτόν πλούσια τα του. Η πείραδε αυτή βεβαιώνει ότι τότε μόνο τα πάντα βαίνουν καλώς δια των άνθρωπων, όταν ούτως πληρούνται της Θείας Χάρητος για τις προσφοράς του εαυτού του εις τον Έκτοτε ο Θεός δεν υποχωρεί από αυτού και τον ποιμένει παντιοτρόπος. Τους εξωτερικούς θεωρητικούς ερευνητές έχει απασχολήσει επί πολύ το ζήτημα των σχέσεων της Θείας Χάριτος προς την ελευθερία, ελευθερία θελήσεως του ανθρώπου. Δια τον φέροντα εντός εαυτού την Θεία Χάρη το ζήτημα έχει λυθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Οφέρον τη Θείαν Χάριν παραδίδει εαυτόν εις την επενέργεια εναυτής και η Θεία Χάρις συνεργεί εν εαυτό. Η αλήθεια αυτή ότι δι'αυτόν είναι όχι μόνο πλέον οφθαλμοφανής πάσης άλλη μαθηματικής αληθείας, αλλά και παντός άλλου εξωτερικού πειράματος, καθότι ούτω έπαυσε να ζει εκτός, αλλά έχει συγκεντρωθεί εντός εαυτού μετά του Θεού. Λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος. Παραδείτε απλώς στον Θεό. Στη χάρη του Θεού. Το πρόβλημα μας δεν μπορούμε να παραδοθούμε, δεν τον εμπιστευόμαστε. Γιατί είμαι υπαρξιακό ανασφαλής. Κάπου λέει κάτι για τους βιαστές των ουρανών, κάπως έτσι. Πώς, Πώς κολλάει αυτό. Βιάζουμε τον εαυτό μας να είναι ανοιγμένος διαρκώς στους Θεούς. Βιάζουμε τον εαυτό μας να παραδείτε στον Θεούς. Διαρκώς να του χαρίσουμε την ελευθερία μας. Γιατί την κάνει όντως ελευθερία. Τα λέμε την επόμενη